Κεφάλαιο Ιωτάλφα σελίδα 284 Στοίχη 1 έως 13 Η Κυριακή Προσευχή και η Επιμονή στην Προσευχή 1 Και όταν ο Ιησούς εις κάποιο μέρος έκανε την προσευχή του, άμα τελείωσε, συνέβη να του είπε κάποιο από τους μαθητάς του Κύριε, δίδαξέ μας και μάθε μας να προσευχόμεθα ορθός και θεαρέστο, όπως και ο Ιωάννης ο βαπτιστής εδίδαξε τους μαθητάς του 2 είπε προς αυτούς. Όταν προσεύχεστε να λέγετε «Πατέρα μας, που είσαι κάθε μέρος παρών, αλλά εξαιρετικά στους ουρανούς δεικνύεις την παρουσία σου, ας αναγνωριστεί η Αγιώτη σου, ώστε να δοξαστεί και λατρευτεί αξίως το όνομά σου. Ήθε να έρθει η Βασιλεία σου δια της προθήμου και ελευθέρας υποταγή πάντων των ανθρώπων εις ώστε δια της υπακοής των τα προστάγματά σου να γίνουν ούτε πραγματικοί και εξ αφοσιωμένη η σου. Ήθε να γίνει το θέλημά σου, όπω γίνεται τούτο ει των ουρανών από του Αγγέλου και Αγίου, ούτω να τηρείται και επί γη από του ανθρώπου. 3. Των άρτων μα, τον ανακέων για την συντήρηση τη ουσία και υπάρξεώ μα, δίδε μα κάθε ημέρα. 4. Και συγχώρησέ μα τα σαμαρτία μα διότι κι εμείς συγχωρούμεν καθένα που μας έπτεσε και μας είναι χρεώστης λόγω αδικίας που μας έκαμε. Και μη επιτρέψεις να πέσω μεν αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρόν που μας πολεμεί. 5. Και για να διδάξει πόσο αποτελεσματικό είναι να επιμένομεν εν την προσευχή, είπε προς αυτούς. Ποιος από εσά θα έχει φίλον και θα υπάρχει σε αυτόν κατά τα μεσάνυχτα και θα του είπε «Φίλε, δεν με τρία ψωμιά». 6. Διότι κάποιο φίλο μου ήλθε από ταξίδιον στο σπίτι μου και δεν έχω τίποτα να του βάλω να φάγει. 7. Ποιο θα έχει φίλον ει τον οποίο θα είπε παρακλητικό του λόγου αυτού, και εκείνο από μέσα θα του αποκριθεί και θα του είπε: Μη με βάζει σκόπου και ενόχληση, τώρα πλέον έχει κλειστεί η πόρτα μου και τα παιδιά μου είναι μαζί μου στο στρώμα και κοιμώνται. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. 8. Σας διαβεβαιώ ότι και αν δεν σηκωθεί να του δώσει λόγω του ότι είναι φίλο του, τουλάχιστον όμω για την αδιακρισία και την ανέδια που έδειξε εις ώραν να τον ανησυχήσει με το αίτημά του, θα σηκωθεί και θα του δώσει εκείνα που του χρειάζονται. 9. Αφού λοιπόν η επίμονος αίτησης δεν μένει άνεφ αποτελέσματος, ούτε μεταξύ των ανθρώπων, και εγώ σας λέγω να ζητείτε από τον Θεό και θα σας δοθεί αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι τούτο άτοπον η επιβλαβές σας. Να γυρεύετε όπως έβρετε το ζητούμενο και θα το έβρετε εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Να κτυπάτε την θύραν της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί. Δέκα. Διότι καθένας που ζητεί από τον Θεόν λαμβάνει και καθένας που γυρεύει ευρίσκει και εις καθένα που κτυπά την θύραν της Θείας Προστασίας θα ανοιχθεί αυτή. Ένδεκα. Από ποιον δε από σας, που είναι πατέρας θα ζητήσει ο Υιός του άρτον και θα του δώσει αυτός λίθον. Ή όταν θα του ζητήσει και ψάρι μήπως αντίψαριού θα του δώσει φίδι. 12. Ή κι αν ζητήσει αυγών μήπως θα του δώσει αντί αυγού σκορπίων. Δεκατρία. Εάν λοιπόν σείς και είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα γνωρίζετε να δίδετε στα παιδιά σας ωφέλιμα δοσήματα... Πόσο περισσότερον ο Πατέρας που είναι στους ουρανούς θα δώσει από τον ουρανόν Άγιον Πνεύμα εις όσους τους ζητούν και αν θα δώσει Άγιον Πνεύμα πολύ περισσότερον θα δώσει τα άλλα αγαθά που είναι ασυγκρήτως μικροτέρας αξίας.